Στοιχεί 30 ως 37. Ποιο είναι ο πρώτο και ο μεγαλύτερο. 30. Και αφού βγήκαν από εκεί, πήγαιναν αθόρυβα δια τη Γαλιλαίας, Ακολουθούνται στην δυτική όχθην του Ιορδάνου, και δεν ήθελε να του μάθει κανεί ότι διέβαιναν. 31. Τούτο δε διότι ήθελε να είναι μόνο του μετά των μαθητών του, του οποίου συστηματικώ πλέον εδίδασκε και έλεγε σε αυτού, ότι ο ανθρώπου, ο Μεσσίας, «Παραδίδεται με το λίγονι στα χέρια ανθρώπων και θα τον θανατώσουν και αφού θανατωθεί, θα την τρίτη ημέρα από του θανάτου του θα αναστηθεί». 32. Αυτοί όμω δεν εκαταλάβαιναν τον λόγο αυτών περί Αναστάσεως και απέφευγαν να τους ζητήσουν εξηγήσει επειδή εφοβούντο μήπω ακούσουν τίποτε άλλο περισσότερων δυσάρεστον ή και επιτιμήσεις από τον διδάσκαλον διότι δεν είχαν ακόμη καταλάβει αυτό για το οποίο επανειλημμένος τους είχε νομιλήσει». 33. Και ήρθε στην Καπερναούμ, και όταν έφτασαν στο σπίτι του οι Ρώτα, ποια συζήτηση και συνομιλία είχατε μεταξύ σα ει των δρόμων, 34. Αυτή η ιδέα σιώπων. Διότι συνεζήτησαν μεταξύ του ει των δρόμων ποιο θα ήταν το πλησίον του Χριστού ο μεγαλύτερο και περισσότερο διακεκριμένο, και τώρα εντρέπονται να ύπουν τούτο ει των διδάσκαλων. 35. Και αφού η εφώναξε του 12 και του είπε. «Εάν κανείς θέλει να είναι πρώτος κατά την τιμήν, οφείλει δια της ταπεινώσεώς του απέναντι των άλλων να γίνει τελευταίος από όλους και υπηρέτης όλων δια της ασκήσεως της αγάπης». 36. και αφού επήρεν ένα παιδίον, το έστεισεν εν το μέσο αυτόν και το ενηγκαλίστηκε, τους είπεν». 37. «Εκείνος που θα υποδεχθεί διεμέ και προ τιμήν μου ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος εταπεινώθησαν το μικρό παιδί, αυτός υποδέχεται και τιμά εμέ τον ίδιο. Και όποιος θα υποδεχθεί εμέ, δεν υποδέχεται εμέ, αλλά υποδέχεται εκείνων που με απέστειλεν στον τον κόσμο, δηλαδή τον Επουράνιόν μου Πατέρα.